ότι είναι θέμα πλέον λίγο ημερών Ίσως μιας εβδομάδας Ίσως μιας εβδομάδας Ίσως μιας εβδομάδας Η χώρα Από αυτό το τούνελ που μπήκε να βγει οριστικά. Μακάρι, και... και από το στόμα σου ξαδούν τα αυτοί. Την Κυριακή βγαίνουμε από το τούνελ, τελειώνουμε με την κρίση. Το είπε ο Θανάσοι παπα το προηγούμενο Σάββατο. Μια βδομάδα είναι το Σάββατο που έρχεται. Αλλά εγώ του δίνω άλλη μια μέρα. Εντάξει, δεν πειράζει, στι 9 μέρε. Μια βδομάδα και μια μέρα. Τελειώνουμε, βγαίνουμε. Τόσο καλά τα έχουν κάνει τα πράγματα, έχουν πάει όλα τόσο. Όμορφα, τόσο ωραία, τόσο δεξιά και αριστερή κυβέρνηση. Οπότε είναι θέμα πια μια βδομάδα. Δεν είναι όπω μα έλεγε Θεανό Φωτίου τον Αύγουστο του 2018, όχι. Τη βδομάδα αυτή που τελειώνει, που ξεκίνησε σήμερα και τελειώνει μεθαύριο, τελειώνουμε από το τούνελ που έχουμε μπει. Αν έλπιστο νέο από τον βουλευτή, τον Ανέλ. το τερμάτισαν, το έχουν τερματίσει. Το έχουν τερματίσει καιρό τώρα και με διάφορε αφορμές και καταστάσει. Αλλά το να μια εβδομάδα τελειώνουμε είναι ένα. Ωραίο θέμα. Παρόλα αυτά έχουμε Eurogroup σήμερα και γι' αυτό και η μουσική του ύμνου της Ευρώπης που είναι η στην χαρά όμως εδώ τραγουδισμένη από τον κόκκινο στρατό δεν πολύ... Το καταλαβαίνει κάποιο, αλλά να ξέρετε, έτσι λένε οι συστάσει του τραγούδιου. Είναι από τον κόκκινο στρατό, δεν θα πάμε μόνο με αυτό. Έχουμε και εναλλακτική μουσική για να καλύψουμε όλα τα αγούστα. Έχουμε Eurogroup σήμερα. Αυτά που αν θα ήταν ο Τσίπρα στην Πρωθυπουργία και ο Σίριζα στην κυβέρνηση, όλα αυτά θα ήταν λεπτομέρειε και δεν θα περιμέναμε από αυτά τα Eurogroup να αποφασίσουν για την τύχη και τη ζωή μα. Αυτά ακριβώ. Αν είχαμε κυβέρνηση Σίριζα, το Eurogroup θα ήταν μια μικρή λεπτομέρεια. Ποιο είναι? Η Μέρκελ. Σοβαροί και σημαντά. Η Μέρκελ. Το όνομα το επιθετό σου. Είμαι ο Αλέξη Τσίπρα, είμαι υποψήφιο τη Ευρωπαϊκή Αριστερά. Γράψε το τηλέφωνο σου. Η Μέρκελ. Το όνομα το επιθετό σου. Αυτό είναι. Το νέο τέταρτο μνημόνιο. Το διπλό μνημόνιο Τσίπρα. Κάτω στο λούλι, το λουλάκι κήμα. Έτσι λοιπόν, ο τίτλο του τραγουδιού είναι Το Μνημονιάκι, ενώ κανονικά είναι το Ραβασάκι. Εμεί το κάνουμε το Μνημονιάκι για να το φέρουμε στα σημερινά δεδομένα. Περιμένουμε άλλο ένα Eurogroup, αυτό που θα αναγκάσει, όπω είπε στου δημοσιογράφου προχθέ ο Αλέξη Τσίπρα, τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, θα τον αναγκάσει να φορέσει γραβάδα γιατί θα λυθεί το θέμα του χρέου ώστε σε έξι μέρε από τώρα, πέντε, να τελειώσουμε από αυτό το τέλμα που είπε ο Παπα Χριστόπουλο. τα λένε, η σοβαρή πολιτικοί ηγέτε που διαχειρίζονται τις τύχες σας, εμείς εσείς τους στείλαμε εκεί που είναι για να λένε προφανώς και αυτά και να κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Είναι μνημόνιο τελικά, είναι κανονικό μνημόνιο, το είπε και ο Στέλιος Κούλογλου ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς το χρέος δεν κάνουμε τίποτα, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Είναι ένα είδο μνημονίου διότι δεσμεύει ε, τη χώρα και μετά ακόμα το τέλος του σημερινού μνημονίου και, ε, για ορισμένα πράγματα. <Καισόλυν> Στα γλρένια, πάντοτε με κορπατέ, πάνω και τα βασικά, πάνω από τα τραπεζα, έτσι γίνεται στα γλυνια, πάντοτε με κορπατέ, πάνω και τα πνηά, από τα τραπεζα, χωρί το χρέο, Δεν κάνουμε τίποτα, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Ε, και με το χρέος, πάλι μια τρύπα στο νερό κάνουμε. Ακόμη και αν ρυθμιστεί το χρέος, έτσι όπως θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, ακόμη και αν διαγραφεί το χρέος, πάλι μια τρύπα στο νερό κάνουμε. Μην τους το πούμε, γιατί έχουν ένα αφήγημα. Πάνω σε αυτό το αφήγημα έχουν στήσει αξιοπρέπειες... Μεγάλε αξιοπρέπειες, δυνατέ αξιοπρέπειες, επιπέδου, βουλευτή, Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Να μην του το πούμε λοιπόν και μην του ταράξουμε. Όπου γλέντια, γιατί το τραγούδι μιλάει για γλέντια, λέει έτσι γίνεται στα γλέντια, κάτω από τα τραπέζια δίνονται τα ραβασάκια. Όπου γλέντια θα βάζουμε Eurogroup και όπου ραβασάκια θα βάζουμε μνημόνια ή μνημόνια λιτότητα. Πλεονασμό βέβαια, γιατί κάθε μνημόνιο σημαίνει και μνημόνιο λιτότητα, αλλά επειδή το έχουμε σε δύο εκδοχέ θα το αλλάζουμε. Θα τραπέζια. τραπέζια. Τραπέζια γλέντια, το τραπέζια έχει κάνει ο. Τραπέζια χέρια. Τραπε... Δεν έχω σε χέρια κάτι. Έχω σε μνημόνια μόνο. Δεν έχω σε χέρια. Ό,τι λέει το τραγούδι, έχουμε δεσμευτεί. Ο Κιτσάκη το τραγουδάει. Δεν ξέρω ακριβώ ποιο το έχει γράψει. Ο Νίκο Παπά από την άλλη κάνει του γνωστού λογαριασμού, αυτό το περίφημο. Νομίζω ήταν και ο πρώτο που το διατύπωσε εκείνο το βράδυ. Αλλά συνεχίζει σε όλε τι συνεντεύξει να διατυπώνει το ένα ευρώ από εδώ, ένα ευρώ από εκεί. Αλλά πλέον κάνει και ένα χαρακτηρισμό για αυτού του λογαριασμού για κάθε ευρώ επιβάρυνσης να υπάρχει και ένα ευρώ είτε επιδόματος, είτε φόρο ε, ελάφρυνσης. Και αυτό τώρα στο χωριό μου το λένε οι λογαριασμοί του Καραγκιόζη. ευρώ επιβάρυνσης να υπάρχει και ένα ευρώ είτε επιδόματος είτε φόρο ε, ελάφρυνσης. Αυτό τώρα στο χωριό μου το λένε οι λογαριασμοί του, του Καραγκιόζη. Όχι μόνο στο χωριό σου, σε όλα τα χωριά, σε όλων τα χωριά, έτσι ακριβώ το λέμε και έτσι ακριβώ είναι. Δεν είναι θέμα που το λέμε σε ένα χωριό. Θέμα είναι πώ ακριβώ είναι ε, η περίφημη διατύπωση για κάθε ένα ευρώ καθένα Θα ακούσουμε μετά στη συνέχεια πώ το αναλύει όλο αυτό γιατί έχουμε το μπαλάφα, ο οποίο ενώ με το λέμε τέταρτο μνημόνιο, ενώ έτσι παρατολεί τέταρτο μνημό και όλοι για να συνωνογιώμα στο μπαλάφα. Μα πείθη, μα πείθει, πείθει όμω, γιατί έχει επιχειρήμα ότι δεν είναι τέταρτο μνημό. Δεν είναι τέταρτο μνημόνει, αφού είναι κάτι το οποίο ισχύει για μετά τη λήξη του τρίτου. Όχι, μην, μην, μην, μην ακούτε ό,τι λένε Είναι παραμύθι. Αν μου ρίξεις ραβασάκι Πάτήσε μου το ματάκι Με το άσπρο σου χεράκι Στείλε μου γλυκό φυλακί Με τη Μέρκελ και τα μνημόνια Στείλε μου γλυκό φυλακί Με τη Μέρκελ και τα μνημόνια Έτσι γίνεται στα γλενιά Πάντοτε με παν βροχι... τα μνημόνια τη λιτότητα, κάτω από τα τραπέζαλιά. Έτσι γίνεται στα γλένια. παντότε με κορπατέτια, παντρόχι, τα μνημόνια τη λιτότητα, κάτω από τα τραπέζαλιά. Συνάδελφοι του του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, θα πρέπει νομίζω να αναφέρετε πιο συχνά στο λόγο σας ότι η βάση της όποιας κριτικής και της όποια ιδεολογίας σας είναι η Σοβιετία. <Συλίου> είναι η μεγάλη κοτσάνα του τριημέρου αυτό που είπε η βουλευτής Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Σκουφά για όταν λες ότι η βάση μια ιδεολογίας είναι μια χώρα ενώ το ανάποδο θα μπορούσε να πει τέλος πάντων είναι μεγάλη κοτσάνα, ανοησία, λογικό, αναμενόμενο από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πει και χειρότερα απλά την αγαπήσαμε πάρα πολύ την γνωρίσαμε τώρα, ενώ υπάρχει στο... Τη πιαιρία, τη αγωνιστική πιερίας από το δημοψήφισμα του 2015, εκείνο το καλοκαίρι. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα τη συγκεκριμένη βουλευτού αριστερή με τέτοιε απόψει και κυρίω με αυτό το στόμφο, γιατί αυτού του τύπου οι απόψει πάντα πηγαίνουν με αυτή την εκφορά λόγου, με αυτό το ύφο και με αυτό το στόμφο. Θα ακούσουμε τι έλεγε τότε λίγο πριν ψηφίσουμε το περήφανο, όχι που θα γινόταν ναι σε μόλι μια εβδομάδα. Μα καλούν να πούμε ναι! Να υποταχτούμε, να σκύψουμε το κεφάλι, να συνθηκολογήσουμε, να υπογράψουμε τις νέες βάρκηζες. Να πούμε ναι στο ξεπούλημα της Ακρόπολης, της Επιδαύρου, των Δελφών, των Ελληνικών νησιών, της θάλασσας, της ελληνικής οικονομίας. Να ξεπουλήσουμε τα σχολιά μας, τα νοσοκομεία μας και ακόμη ακόμη την ίδια την ελληνικότητά μας. Να πούμε ναι στον αφανισμό των αγροτών. Να παραδώσουμε το στάρι, τη γη μας, τους σπόρους μας, τα νερά μας, τις πλουποπαραγωγικές πηγέ μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σε όλα αυτά ζητούν να πούμε ναι και να βάλουμε φαρδιά πλατιά την υπογραφή μας κάτω από ένα καινούριο μνημόνιο, κάτω από μια καινούρια ταφόπλακα. Τους διαβεβαιώνουμε. Η παρούσα εθνική κυβέρνηση τη χώρα δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω. Έκανε. Έκανε πάρα πολλά βήματα πίσω και δέχτηκε τα πάντα, όλα αυτά που περιέγραφε ω αρνητικά και δέχτηκε ένα μνημόνιο τότε και άλλο ένα τώρα. Δύο ταφόπλακες, όχι μία ταφόπλακα. Έχει μείνει μόνο στόμφος και τα βίντεο και κυρίω αυτοί που χειροκροτάνε από κάτω. Δεν είναι εδώ η επαγγελματίε που κάνει και καριέρα, έτσι, με αυτό το ύφο και με αυτά τα λόγια, τα περίφημα, αυτά τα κλισέ, το ένα πίσω άλλο. Αλλά είναι ότι χειροκροτούσανε κάποιοι την συντρόφη σα, κουφά, όταν έλεγε αυτά τα περήφανα και περίφημα για το όχι και όλα τα υπόλοιπα. Δεν mm -hmm. χειροκροτούν και τον Μπαλάφα, δεν θα χειροκροτούσανε τη Σκουφά, ο οποίο Μπαλάφα μιλάει στου ατέρια του εκεί στο Σκάι και προσπαθούν να μετρήσουν γιατί τελικά το μέγεθο μετράει το πλεόνασμα. Άρα το 3,5% σαν πλεόνασμα μετά το τέλο του προγράμματος είναι, είναι ένα ρεαλιστικότατο Δεν είναι μεγάλο. Ο, ο, μεγάλο. Όλα είναι μεγάλα. Δεν είναι και Μεγάλο. Όλα είναι μεγάλα. Δεν είναι μεγάλο. Όχι. Μεγάλο, όλα είναι μεγάλα Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη Αλλά σου λέει τόσο Όντω έχει δίκιο ο Μπαλάφα. Τι θα πει μεγάλο πλεώνασμα. Το συγκρίνουμε σε σχέση με τι. Είχαμε και παλιά πλεώνασμα, ώστε να δούμε αν το 3,5 είναι μεγάλο, μικρό. Έχει απόλυτο δίκιο και γι' αυτό κομπλάρει ήταν τον ρωτάνε και οι δημοσιογράφοι. Σταματάει και λέει τι θα πει μεγάλο. Δηλαδή, ωραία πορεία, ωραία τοποθέτηση και γι' αυτό έρχεται ο Κιαβλονίτη από κοντά με την περίφημη σύγκριση με την Πελοπόννησο. Όντω το πλεόνασμα μάλλον είναι μικρότερο από την Πελοπόννησο. Δεν είναι σαν την Είναι λίγο μεγαλύτερο το πλεώνασμα τη Γεωργία Βασιλιάδου γιατί. Με αυτήν είχε γίνει η σύγκριση της Πελοποννήσου, το Πλεώνασμα, ο Μπαλάφας, η Σκουφά λίγο πριν που λέτε εδώ θηλυκός Παπα Χριστόπουλο και όλη αυτή η παρέα των ε, ωραίων της εκπορνευμένη αριστεράς. Αυτό ακριβώς είναι όλο αυτό που ζούμε, μια πόρνη αριστερά που κάθε μέρα κάνει αυτά που κάνει και την παρακολουθούμε όλοι εμείς όπως ακριβώς θα παρακολουθούσαμε μια πόρνη αριστερά, όχι μια πόρνη τελεία, μια πόρνη αριστερά. Ε, αντιμετωπίζεται σήμερα και το χρέο, σύμφωνα με όσα λένε. Βέβαια, ο Σόιμπλε λέει άλλα, αλλά δεν έχει σημασία. Θα περιμένουμε να δούμε να τελειώσει το Eurogroup πώ θα το διατυπώσουν, τι αεριτζίδικο τρόπο θα βρούνε και ποια διαβεβαίωση στο μέλλον, το απότερο, θα τοποθετηθεί. ώστε τότε, αν και όταν να αντιμετωπιστεί το χρέο, εφόσον έχετε πιάσει ταχύψη δεδομένα και πάλι με σύγκληση όλων των φορέων, κάτι τέτοιο θα είναι. Αλλά αυτά το βράδυ. Τώρα να θυμηθούμε την επιτυχία που είχαμε πάλι στο χρέος, όχι όμως με Τσίπρα, αλλά με Σαμάρα. Με την τωρινή συμφωνία άνοιξε ο δρόμος για να κουρευτεί σημαντικά το ελληνικό χρέος. Αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος που μας επιτρέπει να ελπίζουμε ξανά. Μπράβο! Το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι με τη χθεσινή συμφωνία το συνολικό χρέος μας μειώνεται επιπλέον κατά 20% του ΑΕΠ. Μπράβο! Μπράβο. Το έχουμε αντιμετωπίσει ξανά το χρέο με πολύ μεγάλη επιτυχία, ώστε να μην χρειαστεί ο επόμενο να αντιμετωπίσει το χρέο. Τελικά χρειάστηκε ο επόμενο και μνημόνιο να φέρει και ξανά να φέρει μνημόνιο και να αντιμετωπίσει το χρέο με τι γνωστέ περικοπέ. Και να δείτε που, αν αντιμετωπιστεί τώρα και αν αύριο βγει ο Πρωθυπουργό ο Τρέχων και κάνει δηλώσει για το χρέο, πάλι ο επόμενο Πρωθυπουργό σε δύο χρόνια θα ξαναχρειαστεί να φέρει μνημόνιο και να ξανακάνει δηλώσει για το. Χρέος γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία το είπα πριν πόρνη αριστερά ταιριάζει και σε σύνθημα πόρνη φορά αριστερά Οι συζητήσεις για το χρέος θα εξελιχθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων του Eurogroup του περασμένου Μαΐου και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις σημαντικές εξελίξεις οι οποίες θα σημάνουν την αρχή του τέλους της Επιτροπίας Περίμενο ραμπασάκι Θα έχουμε εξελίξεις. Πρέπει κάπου να βρεθούμε Στο σπίτι του κρεμασμένου Και οι δυο να τα πούμε Πρέπει κάπου να βρεθούμε Στο σπίτι του κρεμασμένου Και οι δυο να τα πούμε χρέο, χρέο και πάλι χρέο. Έτσι γίνεται στα γλένια, Πάντοτε με κορπαθέδια Πάνω βροχή τα της λιτότητας Κάτω από τα τραπεζάκια Έτσι γίνεται στα γλένια. Πάντοτε με κολπατέδια Πάνω βροχή τα αρχίδια Κάτω από τα τραπεζάκια Να πάρουν πάλι τα αρχίδια ε, Υπόμορφή βροχής όμως όχι σαν αυτή που έπεσε χτες βράδυ Βροχή κανονικά όπως την περι... όχι αστεριών Αλλά στην ίδια κατάληξη όπω την περιγράφει εδώ ο Αλέξη Τσίπρα μαζί με την συνεργασία του Κιτσάκη που λένε το τραγούδι και όλων των υπολείπων. Θα γίνει αυτό που λέει ο Αλέξη Τσίπρα για το χρέο, γιατί ό,τι λέει ο Αλέξη Τσίπρα γίνεται. Να θυμηθούμε μια πρόσφατη διαβεβαίωσή του και να ξέρετε όλοι ότι έχουμε βγει ήδη από τα capital controls από πέρυσι. Κύριε Χατζημαρκώδη, αρχέ του 2016 θα πάνε στα capital controls και τέλο του 16 αρχέ του 17 θα μπορούμε χοντρικά, να επιχειρήσουμε χον, να πάμε στι αγορέ. Αρχέ του Μάξι, χοντρικά η σιγουριά στο ύφο είναι όλα τα λεφτά Χοντρικά πιστεύω ναι Δεν το είπε λεπτομεριακά Το είπε χοντρικά Αλλά το, η, η σοβαρότητα και η, η συνέστηση της κατάστασης της, ε, Η επίγνωση που έχει της κατάστασης Ο ηγέτης δεν θέλει να πει μεγάλα λόγια Ήταν σίγουρος Και μια συγκρατημένη ισοδοξία Έτσι ακριβώς όπως μιλάει για το χρέο Εδώ είναι η ελληνοφρένεια Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο εδώ Είναι και παντού γύρω 2.11.208.200 Με δύο εθνικέ ήττε στο κεφάλι μα, θέλαμε τη γνώμη σα και γι' αυτό. Η μία χτε, ολυμπιακό που έχασα από τη Φενέρ Μπαξέ, πάλι με Τούρκου, όσο Τούρκη ομάδα, όσο ελληνική η δικιά μας, τέλο πάντων. Και η μία ήττα ήταν αυτή, απέναντι στου Τούρκου. Η άλλη ήταν στο survivor προχτέ που παίζανε Έλληνε Τούρκοι, πάλι χάσαμε. ελπίζουν να μην τριτώσει το κακό με κανένα νησί. Γιατί συμβαίνουν αυτά, όταν ξεκινήσει κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί ένα παλιό νόμο. Τη Καρδίτσα που τα ορίζει όλα αυτά. Το τηλέφωνο είναι 208 200 Θέλει τι γνώμε, τι παρατηρήσει και κυρίω του προβληματισμού σα. Γιατί έχετε εγόνιμου τέτοιου προβληματισμού για όλα τα θέματα που μα βασανίζουν. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real και Not, το μήνυμά σα και όλο αυτό στο το ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στο YouTube, Ο Μάριο Καγγί ρυθμίζει τον ήχο και ο Παναγιώτη Κουρουμπλή, αθεράπευτο πασόκο από το βαθύ καλό πραγματικό πασόκ, μα λέει. Πιστεύω ότι μπορεί πλέον οι συγκεκριμένοι πολίτες να σηκώσουν αυτά τα έχοντας ήδη στην πλάτη τους 7 χρόνια ύφεσής Ακούστε, να ρωτήσετε αυτούς που έφεραν τη χώρα σε αυτή την καταστροφή Απαφούσεις και είδαν πάλι τα ίδια Ναι Πάλι τα ίδια Ναι Έτσι γίνεται στα γλένια. Τα μυμώνια της υποτέλειας κάτω από τα τραπεζάκια. Έτσι γίνεται στα γλένια. Παντότε με κορπατέλια. Πάνω βροχή. Τα μυμώνια της λιτότητας. Κάτω από το τραπέζι. Έτσι γίνεται στα γλένια. Πάντοτε με κορπατέλια. Πάνω βροχή. Τα ραβασάκια. Το 3,5% σαν πλεόνασμα το, μετά το τέλο του προγράμματος είναι ένα ρεαλιστικότατο μεγάλο. Είναι ένας ρεαλιστικότατος είναι μεγάλο, μεγάλο, ως, ο, μεγάλο. Όλα είναι μεγάλα. Δεν είναι και σαν την τελοφόρηση. Δεν είναι μόνο η ερώτηση που σταματάει και λέει μεγάλο. Όλα είναι μεγάλα η διαπίστωση. Όλα είναι μεγάλα η διαπίσταση στην Παλάφα για να δικαιολογήσει ότι και το πλεόνασμα θα ήταν μεγάλο. Δεν μπορεί αφού όλα είναι μεγάλα. Τώρα πια είναι μεγάλα δεν ξέρουμε το πλεόνασμα να ήταν μικρό. Πάρτε λοιπόν και ένα μεγάλο πλεόνασμα. Παρόλα όλα αυτά να ξέρετε όπω δηλώνει ο Νίκος Παπάς είναι υπερήφανοι. Είμαστε περήφανοι που σταματήσαμε την καταστροφή. Μπράβο! Και το... βεβαίω θα θέλαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα. Αλλά εδώ πέρα όλη η οικουμένη μιλάει για την ανάκαμψη τη Ελλάδα και κάποιοι εδώ πέρα μεμσίμυροι, οι οποίοι ταυτίζουν το τι συμβαίνει στη δική του τσέπη επειδή είναι πάρα πολύ ευκατάστατοι, το ταυτίζουν με το τι συμβαίνει γενικό στη τσέπη του λαού μα. Αυτοί που βγήκαν στου δρόμου όμω δεν είναι ευκατάστατοι και αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται δεν είναι ευκατάστατοι. Και δεν η ίδια περάσει... είναι ίδια η ίδια η Πάντα η Πάντα την η Καλώς ήρθες διαμαρτυρία, αφού λέμε κάποτε, καλώς ευρήκα αφού λέμε καλώς ήρθε και η Άνοιξη, είναι όλοι οικουμένη, ξέρει και βλέπει ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται, οπότε είναι υπερήφανη για την ανάπτυξη, αλλά και για το ότι σταμάτησαν την καταστροφή. Θέλεις να δώσει και ένα παράδειγμα ο Νίκος Παπάς, γιατί χωρίς το παράδειγμα δεν τεκμηριώνεις αυτά που λες. Τα εισοδήματα δυστυχώ στην Ελλάδα είναι γενικώ χαμηλά και γι' αυτό προκύπτουν και τα τεράστια ποσοστά των συμπολιτών μας οι οποίοι θα δικαιούνται ένα πλέγμα επιδομάτων, δηλαδή ένας συνταξιούχος που είναι κάτω από τα 700 ευρώ θα έχει και το επίδομα ενικίου αυξημένο και τη μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη οι οποίε ενδεχομένω να ισοφαρήσουν ή και να υπερκεράσουν οποιαδήποτε επιβάρυνση θα υποστεί η σύνταξη. Αν πληρώνει, πληρώνει η αν δεν πληρώνει η εάν Εάν, στο στεγαστικό του δάνειο. Εάν δεν έχει στεγαστικό, στεγαστικό δάνειο. Εντάξει, εάν δεν έχει και στεγαστικό δάνειο δεν υπάρχει αυτό το επίδομα. Ένα πάρει στεγαστικό δάνειο. Αφού θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να του κάνουν ελάφρυνση, αφού θα του έχουν κόψει όλα τα άλλα, στο στεγαστικό δάνειο. Άμα δεν έχει στεγαστικό δάνειο, θα πάρει στεγαστικό δάνειο και έτσι θα δεχτεί τη μικρή ελάφρυνση που του έχει ο υπερήφανο Νίκο Παπά τη εκπορνευμένη αριστερά, που είναι και κυβερνόσα σε αυτή τη φάση για να υπηρετεί τα μνημόνια και τι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ. Έλα, καλησπέρα! Καλησπέρα! Να το χαιρόμαστε! Να ζήσουμε καλησπέρα. να το θυμόμαστε. <laughs> δεν θα ζήσουμε και δεν θα το θυμόμαστε. Να ζήσουμε <laughs> τα γόνια μα, να το θυμούνται, το τζπρα με επίκαι. Τα γόνια μα. Δηλαδή πιστεύει ότι μετά από αυτό θα χαμούν και λεφτόλε. Όσοι έχουμε ήδη, εννοώ όσοι <laughs> ήδη έχουμε κάνει παιδιά, ξέρω εγώ. Καλό σπάνιο εμεί μπορεί να μην γαμώσουμε, αλλά αυτοί που μα γαμπάουν μπορεί να μα κάνουν και παιδιά. Λε. Γιατί όχι, είσαι κατά τη τεχνοποίηση. Και τεχνοποιήσει και εννοείσει. Τεχνοποιήσει άντρα από αδρά. Ναι, γιατί. Δεν, δε, δεν ξέρω να γίνεται, ρε παιδιά μου, δε κατάγωγοντας Σε αυτό το μνημόνιο προβλέπετε. Προβλέπετε. Α, είναι στα μέτρα για αυτό. Πολύ. Σε τι φάση είσαι. σε φάση Survivor. Τρία, δύο, ένα. Πες στο Βλάκα που δεν ξέρω ότι ελληνικά να μιλήσει. Ότι καθόμαστε και βλέπουμε Survivor γιατί δεν είναι αυτοί για να τους δούμε όταν και αυτοί. Πες του επίσης. Ότι μαθαίνουμε τακτικέ πώ θα επιβιώσουμε, πώ θα ανατρώμε μόνο καρύδι στο τέλο με όλα αυτά που κάθεται και ψηφίζουν. <συσίλω> σε ποιο το, έστω και πε του χαιρετίσματα ότι εμεί σερβάιβορ έχουμε γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια και δεν ξέρουμε ακόμα. Εκεί είναι το ατόπιμα ότι δεν ξέρουμε ακόμα για πόσα θα είμαστε σερβάιβορ. Το α. για πόσα δεν χρειάζεται να σε ενημερώσει ο πολιτικό. <συσίλω> για πόσα για μέχρι να αποφασίσουμε να μην είμαστε. Άσε μα. Ακριβώ. Για πόσο. Τα καημένα τα παιδάκια που δεν τα ενημερώσανε, πόσα χρόνια θα τα αγαπάνε. Όσα χρόνια κάθεσε αγάπημα, όσο του This is a gun. Έβλεπα προφανώ την, την εκπομπή τη τηλεοπτική του τρίτη στο Ιντερνετ. Ένα πράγμα πρέπει να το έχω καταλάβει. Δηλαδή, αυτό ο κόσμο δεν αντιδρά με τίποτα. Όταν βγαίνει να πάρει δηλώσει και κάνει ένα καλαμπούρι δύο μέρε πριν αυτά τα τεχνομέτρα τα... <σχε> που θα ψηφίσουν σήμερα, κρίμα, κρίμα για, για, για, για του συμπολίτε μου, κρίμα για του συμπατριώτε μου. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Δεν ξέρω αν μόνο εμεί είμαστε έξω. και ε, ε, Ά, είσαι έξω. Ποιο Αφρική με του Μασάι. Γκάνα, γκάνα, γκάνα, γάνα, γάνα. Σε πληροφορώ είναι δυστυχώς πολύ καλύτερα από Άμα, βγάλει την πιπύλα του στόμα. «Πακέτοντελόρ» το λέγανε, ρώτα και το Λαγιώτη. Όχι ΕΣΠΑ, «Πακέτοντελόρ». Α, ναι, σωστά, τα ξέχασα. Έλα, έλα, έλα. Τα ντελόρ πέρατε τότε, Να μιλάμε σωστά ελληνικά. Ναι, ναι, ναι, όχι, μ' αρέσει. Έλα μολάκι Έλα, μολάκι μου Το στρώμα είναι καπίτονε Γιατί αργείς να πεις το ναι Α, έγινε, πήγα στην πορεία Γιατί άκουγα τώρα αυτόν που σε πήρε τηλέφωνο πριν και λέει ότι περιφρονούσε το Πάμελε γιατί θέλανε να μπουνε μέσα στη βουλή, άκουε εδώ Ναι, ναι, γνωστό Για σένα λιώνω Μάθα εδώ Και με έχει κάνει λόλο Θα ξύνουνε τα αρχή. Με Ή θα είναι οι ίδιοι οι παίζει και αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά απ' την άλλη θέλουν να κάνουν και μπουκα μέσα. Δεν κοίτανε τα χάλια του ημάρκε που εχθέ πήγαμε και αν δεν ήταν το πάμε το απόγευμα, θα ήταν το απόλυτο μπανταγκράου και ξεφτύλα. Θέλουν να μπουν κι όλα στα παιδάκια μέσα να κάνουνε τι. Δηλαδή θα πάμε από το πλήρη ξύσιμο αρχαιών στην πλήρη αναρχία. Το πλήρε, θα... όχι το πλήρε, το πλήρε. Παρακαλώ τουλάχιστον να μιλάμε σωστά ελληνικά. Εντάξει, ναι, συγγνώμη. Απαναγαπηθούνε. Okay. Να σα κάνω μια ερώτηση. Βεβαίω. Στην Καλαμάτα, πού πιάνει το ρεαλισθέν τώρα. Δεν ξέρω, εμεί το ακούμε από Αθήνα. Δεν έχω πάει καλαμάτα να τεστάρω Δεν κατάλαβα τίποτα Εμεί το ακούμε από Αθήνα. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Καλαμάτα, εδώ είμαστε εμεί. Ναι, το ξέρετε εσεί στην Αθήνα, αλλά δεν ξέρετε πού ακούγεται. Πρώτα ακούγεται από το 96,4 τη Καλαμάτα. Ωραία, πιστεύω. δεν ξέρω τώρα, εμεί στην Καλαμάτα για να το τεστάρω Πάνε εκεί στην Καλαμάτα και ψάξουν του σταθμού που ακούγονται. Α είμαστε καημένοι κι εσύ. Μπάκετι. δεν σε ξυπηρέτησε, δεν ήθελε, ναι. Σας λέω ότι είναι θέμα πλέον λίγων ημερών Ίσως μια εβδομάδα η χώρα από αυτό το τούνελ που μπήκε να βγει οριστικά Μακάρι Θανάση και από το στόμα σου και θα δουν Μακάρι Θανάση λέει ο Γιώργος Αυτιάς Θα να ακούει όλα αυτά η μπαλαβομάρα που λέει Παπαξιστόπουλος Αντί να του δώσει μισή ασπυρινούλα με λίγο ποτήρι νερό να την πγει εκεί Μπας και συνέλθει και δεν λέει τουλάχιστον Τόσο μεγάλε κουταμάρε. Κουταμάρε να λέει, λογικό όταν υποστηρίζεται δια κυβέρνηση, κουταμάρε θα πει και θα κάνει, αναγκαστικά. Αλλά τουλάχιστον να μην είναι τόσο μεγάλε. Εκβιαστήκανε, δεν είχαν άλλη επιλογή, όπω λέει και ο Κουρουμπλή. Είστε υπερήφανο εσεί, κύριε Κουρουμπλή, που ψηφίσατε αυτά τα μέτρα μπροστά στη Βουλή. Ευχαίω θέλω να μου απαντήσετε. Ποιο μπορεί να είναι υπερήφανο και φανταστείτε. Τότε γιατί άντες. τα πενωθήκατε και τα ψηφίσατε και τα πεινώνετε και δεν άλλη επιλογή. Μα ήρθατε στην εξουσία επειδή λέγατε ότι είστε άλλη επιλογή. Το ίδιο έλεγαν και οι προηγούμενοι, δεν είχαν άλλη επιλογή και γι' αυτό ψήφισαν τα μνημόνια. Δεν γίνεται να λέτε το ίδιο γιατί είστε ίδιοι σαν του άλλους και όπως λέτε δεν είστε ίδιοι σαν του άλλους. Είναι ένας γρίφος ρητορικού επίπεδου Που πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή συγκεκριμένα. Όμω θέλει και η δημοσιογράφη όταν λένε αυτά εκεί να σταθεί με 10 επιπλέον ερωτήσει. Τι θα πει, δεν είχε άλλη επιλογή. Γιατί το λένε αυτό και φεύγουμε παραπέρα ω κάτι λογικό. Μια σωστή απάντηση που υπόθηκε είναι η απάντηση του πολιτικού. Πάμε παραπέρα. Πρέπει κάποιο να σταθεί. Χρειάζεται άλλε 10 ερωτήσει. Κάθε τέτοια απάντηση για να διευκρινιστεί ακριβώ η απάτη στην οποία καταφεύγουν τέτοιου τύπου πολιτικοί λαό Θέλω να σου πω ότι τα ακούμε πολλά χρόνια με τον άντρα μου. Μα παντρεμένη, σου. Ναι. ναι, ναι, και θέλω να σου πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ο άντρα μου πλένει μόνο τα πιάτα μόνο σε όταν τα ακούει. Μωρή που να ξέρει τι κάνει κι εσύ. Αφήνει τα πιάτα, αφήνει τα χασομερά, περνάει η ώρα να πάει μία η ώρα και του Α, πλήνε μου τα πιάτα όσο τα ακούμε από στολή. Μου λέει Θα τα πλήνω μόνο αν έχω ελληνοπένη. Ε, βέβαια. Ε, εσύ δεν το ξέρει. Δεν το έχει σχεδιάσει, άσε μα. Όχι, όχι. Ποιο μα το κάνει αυτό, δεν είναι μόνο ο άντρα μου. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πιάτα και με σένα. Ε, γενικό Στα πιάτα βγάζω κάτι, βγάζω κάτι. Είναι που θε να τα σπάσει, να μου πετάξει πιάτο, Όπα, Για όπα ώρα είναι να νινάει, κάτι δεν ξέρω. Γεια σου, Ναι. Ξυπνήστε, Άσε. το γι'άλα, <μμνιλθόν> Μαρή. Δηλαδή τώρα ξυπνήσανε όλοι αυτοί, α πούμε, και πήραν είδηση για του ελεύθερου επαγγελματίε. Δεν ξέρουν ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίε. Δεν ξέρουν ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχουν ελεύθεροι άνθρωποι. Hello, <μμυλθόν> Ακριβώ. <χαλόν> <χαλόν> <memo> <manufacturing> Καπιταλισμό, hello! Ακριβώ. Ελεύθερο Ακριβώς. μόνο το κεφάλαιο, όχι άνθρωποι, hello! Ελεύθεροι μόνο οι φόροι για του εφοπλιστέ, hello! Ακριβώ. Δεν καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν μιλούσε το Πασόκη και η Νέα Δημοκρατία για εταιρείε ταξί, για εταιρείε υδραυλικών, για εταιρείε το ένα για εταιρείε το άλλο, τι νομίζανε δηλαδή. Τι νομίζανε ότι δεν θα ερχόταν και στη δικιά του την πόρτα. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ο... Νομίζανε ότι δεν θα έρθει στη δικιά του την πόρτα. Εκεί λίγο κάπου την πατάμε <laughs> <είπαν>. <laughs> Άνθρωποι είμαστε, άνθρωποι, τι να κάνει. Λοιπόν, όσο για την φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, έχω να πω ότι δεν τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι τι υποστηρίζω, μα. και σχέστηκα. Χεσμένο τι έχω. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, ο Σαμαράς και ο Στουρνάρα φορολογήσαν τον ελεύθερο επαγγελματία με 29%. Συν 26% που σε φορολογεί από το πρώτο ευρώ, χωρί να σου έχει φοροαπαλλαγέ. Πώ πάμε, 55%. Εντάξει. Τώρα, για τα τέβε και για τα σκατέβε και για τα αυτά, άστα. Μην το συζητά. Αυτή... εντάξει. Ήταν λογικό και επόμενο ότι θα το παίρνανε πίσω γιατί το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώσανε μηδαμινά ποσά πλέον για την ασφάλειά του. Εντάξει. Εννοείται ότι δεν κόβει κανένα αποδείξει. Μα τι να σε... κάνει αποδείξη, παιδί μου, τι να αποδείξει πια σε αυτόν τον τόπο. Τα έχει αποδείξει όλα. Το Μα, μόνο εγώ... που είναι να αποδείξει πια, που στο αποδεικνύει το κράτο, είναι ότι αν είσαι ελεύθερο επαγγελματία, άρα είσαι κλέφτη. Αυτό αποδεικνύει το κράτο τώρα και σε τιμωρεί γι' αυτό. Ελεύθερο επαγγελματία, πάρτα που τιμωρία κλέφτη. Εγώ Λοιπόν, που ο άντρα μου είναι ελεύθερο επαγγελματία και επειδή ακριβώ με φορολογεί από το πρώτο ευρώ, ακόμη και το δάνειο του σπιτιού μου, μου το θεωρεί τεκμήριο, δεν ζητάω και δεν θέλω να μου φέρει απόδειξη και να μου δώσει απόδειξη κανένα. Δεν παίρνω από κανέναν απόδειξη. Χεσμένου του έχω. Έτσι κι αλλιώ μου τα παίρνουν που μου τα παίρνουν. Γιατί να πάρω απόδειξη. Α τα φάει το παιδάκι του ανθρώπου που έρχεται να δουλέψει. Άντε yeah. Ναι. Ξυπλήσατε! Ναι αν και μνημονιότηθεις, αν και στον έρπι σου κρυφτείς, αν κάτσει και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρει, δε θα ξαναβγεί. Τι έφτιαξες πάλι, δε καλύτερα. Στο τραγούδι τη Eurovision. Ε, εντάξει. Ε, εντάξει είσαι τεράστιο, εσύ το έγραψε. Είμαι τεράστιο, ναι, εγώ το έγραψα. Αν στου ανέργου τρώτε το ψωμί, Αν και στου γερού δίνετε πολύ, Αν του εμπόρου δεν είναι μια γλωστή. Να δω στο τέλο ποιο θα κρεμαστεί. Μπράβο, ρε, τέλειο. Λοιπόν, ε, θέλω να σου μεταφέρω εδώ ένα ψαγμένο που είπε μια φίλη, αλλά κολώνει να σου μιλήσει. Δεν πειράζει, πε το εσύ. Λέει ότι οι τραγούδι δημοτικό είχαν ξαναβγάλει, λέει για τον Παπαδόπουλο και τώρα βγάλανε και για τον Τζίπρα ο λαό. Καλά, και για τον Τάνο βγάλανε. Έλεω με αυτό το Survivor, μην μου λε, δεν μπορώ. Τον ξέρει τον Τάνο όμω, τον έμαθε. Άι, Ισχυρί. Έμα όπου και να πάω, σε φίλου και αυτά, βλέπουν να Άρα στήρι. πρέπει να ασχοληθεί. Δεν, δεν μπορώ. Μετά, ειδικά από αυτό το, το, το φοβερό σκότωμα που έκανε, το, η μπαλάντα του Κυρβέντιου δεν. Τα χέρια ψηλά, δεν υπάρχει. σαν να μπαίνει <Τι> γερμανού κατάνοξη, σαν να μπαίνει ανάπτυξη. Να φάσκα τα φάνε σαν γερμανού σαν να Να Πριν 12 χρόνια σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή ο Χαρίλαο Φλωράκη. Σα διαβάζω ένα σημείωμα που άφησε, είναι πολύ γνωστό. Δεν το ονοματίζω τούτο το χαρτί διαθήκη για το λόγο ότι δεν έχω τίποτα να διαθέσω. Ό,τι βιώσει είχα το έχω δώσει στο κόμμα, στο κόμμα στο Κουκουέ με τα γνωστά συμβολά του, τη μαρξιστική-leninistική ιδεολογία του, το πρόγραμμά του και τι αρχέ του. Πολιτικά δεν έχω επίση τίποτα να αφήσω. Ό,τι είχα το έδωσα με τη συγκεκριμένη δράση μου. Να αφήσω πολιτικέ ορμήνε. Δεν το θεωρώ σοβαρό. Θέλω να επιστρέψω και να ταφώ στον τόπο που γεννήθηκα, στο Παλιοζογλόπη και συγκεκριμένα στο Ναϊλιά, για να έχω αγνάντιο. Ο τάφο να είναι απλό μόνο να φραχτεί για να μην με ξεχώσουν τα αγρίμνια. Δεν θέλω λόγου και στεφάνια, αυτά να εκφραστούν με βοήθεια στο κόμμα. Σεπτέμβρη 1994, από τότε το έχει αφήσει. Γεια σα, Χαρίλαο Φλωράκη. Δεν πρόκειται να αναφερθώ στην αυτή του Μίκη, αλλά σε κάτι όμω που βρήκα στο βιβλίο του, στον πρώτο τόμο, διαβάζοντα που για μένα έχει ιδιαίτερη αξία γιατί συνδέεται με την προσφορά της μητέρας, της μάνας, στον αγώνα αυτόν. Δεν μπορώ, παρά, βρήκα και εγώ την ευκαιρία να σας πω και εγώ κάτι για τη δική μου τη μάνα. Ήταν το 1954, με είχαν πιάσει παράνομο εδώ στην Ελλάδα, ύστερα από τρεις μήνες που με είχαν σε αυστερή απομόνωση επέτρεψαν το πρώτο επισκεπτήριο στη μάνα μου. Η Μακαρίτσα η μάνα μου με έβλεπε τώρα από το παρεθυράκι και έκανε έτσι. Εγώ κατάλαβα τι να της πω τώρα να της δώσω λίγο κοράγιο. Ρεμάνα τη της λέω θυμάσαι όταν ήμουν μικρό στις ξύλου μούδουνες. Λέει αν δεν σε έκανα έτσι παιδάκι μου δεν θα γεννώσαν καλός άνθρωπος. Η απάντηση της μου. Πάρτη την λέει ήταν ο Ρακιτζής, ο Κροντήρης, ο καραχάλιο και ο Λάμπρο ήταν τότε και την παίρνουν τη γριά της σε αυτά για την κουβέντα αυτή που είπε δεν θα γεννώσαν καλός άνθρωπος διότι αυτοί προσπαθούσαν να την κάνουν να με αποκηρύξει Μάλια σγουρά Μάλια κουράκου χρώμα Mise po aje astaserwa sa sa ga pu sa te ketora i mu i tardias i ke pona sa sa ga pu sa te ketora i mu i tardias i ke pona a i keros ο εβγιένε στους δρόμους τις σκουπιά φοράγες, λεβαίντικα στραβά και τα μαλλιά χιτά πάνω στους τα ανεμίζε ο αγέρας τα ζερβά και τα μαλλιά χιτά πάνω στους τα ανεμίζε ο αγέρας τα ζερβά μαλλιά σγούρα έχουμε και iStrati έχουμε και Eurogroup έχουμε και τηλεοπτική ελληνοφρένεια έχουμε το βράδυ στις 11, παρά παρα 10 στον αλφα μετά τα serial ε, ε, εκεί θα τα πούμε τηλεοπτικός τώρα ακολουθεί λαό μας πάει στο μαγαζίνο και το οποίο το κάνει ο Νίκο Στραβελάκης μια ανατροπή τρίμερη λόγω διαφόρων καταστάσεων ε, ε, ο λαός μας αποχαιρετά τα υπόλοιπα μη στα σημαντικά θα τα πούμε αύριο γεια σα. Καριγού, έπιασα πάλι. Α, γυμναστήρια κούλη, ανομαλούλη. Γεια σου, καλά. και σου έχω, βέβαια σούπα παράπονα, γιατί δεν απάντησε στο και εκείνο το μάτι που σαν κολόγρια. Δεν θα σου περάσει. Παράπονα, παράπονα. Γκρινιάρα όλοι. Εγώ ξέρει τι αναρωτιέμαι, ρε φίλε. Βγαίνει ο κόσμο, διαμαρτύρεται, κάνει δείχνει τώρα για τα μνημόνια. Αλλά όταν ακούσανε που βγήκα εγώ και έπινιζα, Μαζούσαμε 10 χίρε και 100 ορφανά και 10 αμέματα τα λεφτά, για 10 χρόνια. Έχω πει, το έχω ξαναπεί. Και τι να κάνει βρε η χείρα το ορφανό και το αμέ αυτά τα λεφτά. Σα το κάνει κανένα, θα τα χαλάσει, καλά του κάνει. Να τα κρατά τα λεφτά αυτή που ξέρουν να διαχειρίζονται. Ένα άρα ναι. αυτό που λέω εγώ έχω δίκιο τέλο. Ναι, μοριασμό, σταμάτα! Κανένα βρεμάται διαμαρτία και ξέρει πόσο μου φαίνεται παράξενο αυτό. Δηλαδή να λένε, αν μα κόψαν του μισθού, μα κόψαν τι συντάξει αυτό το αμέ τώρα και βγήκε αυτό το κουτάκι. Βγήκε τι ώρα! Και γίνεται να πει! Ρεπτά, 20 Ναι, έχει χιλιάρικα ένα που σου πάλω, από το Δημόσιο Ταμείο και δεν μιλάει κανένα, Να αλλάξετε το νόμο αύριο να πείτε ρε τελείω έχουμε κλίση. Δεν μπορείτε να παίρνετε φάπαξ. Μπορεί... Ναι, να πήγαινε κι εσύ, να γίνει στο το Θέλανε την αριστερή να του στον κόσμο. Το Κατάλαβε, αυτό είναι. Δηλαδή όλα τα μέτρα αυτά που πήρε αυτό ήταν τα ίδια που Άρα τα ίδια σκατά είναι, ρε, φίλε. Δεν το καταλαβαίνουνε. Εξαιρετικό. Ευχαριστούμε πολύ για την Και μετά σιωπή, κάτι πρέπει να πει. Το μνημόνιο θα σε ζει. Και είμαστε ακόμα μνημονιακοί στη σκηνή. Σάρωση, συγκρότημα. Μπορεί να μα αντέξει Ξάρος. Ο καλαμούκι θα φανεί στο χείρο κρότη. Εξαιρετική διασκευή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Περνάτε στο chat challenge. Μην ξεχνά ότι σήμερα είναι 19 Μαΐου, γενοκτονία των ποντίων, ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην παγκόσμια ιστορία, 353.000 άνθρωποι. Μπαουκ είσαι ρε, μπαουκ. Όχι ρε φίλε, νησιώτης είμαι, Α, νησιώτης είμαι, αλλά respect σε αυτή τη ράτσα που έχει περάσει τόσο και που είναι ακόμα τόσο ζωντανή. Η χούντα έχει κάνει ένα καλό περίοδο στο Βασιλιά. Δεύτερο, ο τσίρα έκανε και αυτό ένα καλό, το οποίο δεν το λέει κανένα εχθρήτη για το αφορολόγητο των βουλευτών. Μην χάσει έχει... και δεν βρείτε στα καλά του τσίπρα, μην χάσει. Όχι, μην χάσω. Ποιο μπορούσα να το, κάνω αυτό, πράγμα, το είχαν κάνει αυτό που να με εξετίλε που θα κάνει αυτή οι δύο πώ και νέα δημοκρατία. Αν δεν να ξέρει έχει κι άλλα καλά ο τσίπρα. Και φίσαν εξαπείλει να δείξουν στο λαό και μόλι βούνε θα το ξαναφέρνουν και θα με θυμηθεί. Αυτή είναι η διαχρήμητηση γίνονται η κλέφτη για πατέρα. Άντε, καλημένα να σε καλά. Πε μου, πού θα σε πετύχω, Τσολιά, πε μου. Δεν σου δίνομαι. Α, έλα, τώρα θα μου δοθεί κιόλα, αφού εγώ το έχω πει στη μαμά μου. Τέχνατο. Ελά τώρα, η αποστολή τα μου λύσει την άλλη Ναι, είναι τακτική μου, γενικώ, πάγια. Είδε ότι τελικά ο Βαλιανάτος είχε ρίκειο. Και αυτό που λέει ο κ. Βασίλης ότι έχουμε γεμίσει με γκέτσιδε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο και η νέα δημοκρατία είναι κατά του μνημονίου. Κατάλαβε, καλά τα έλεγε ο Γλέτσο. Το ψάρι για τι δύο μεριέ. Με γεια σας, είχα κεντήσει μια τηλεόραση Μπράβο, συγχαρητήριε, είστε πολύ τυχαίος, το θέλω τώρα Έχουν περάσει τρεις εβδομάδες Μπράβο, συγχαρητήριε και τι, δεν μάθατε τι έγινε Ποιος έφυγε προς Survivor φυγε. Η Λάουρα Νάργες Έφυγε Ναι Α, το κ... Μπράβο Το 3,5% σαν πλεώνασμα το, μετά το τέλος του είναι προγράμματος μεγάλο. είναι ένας ρεαλιστικότατος Δεν είναι μεγάλο. Ως Ρεαλιστικό. ως, ω, μεγάλο, όλα είναι μεγάλα Δεν είναι και σαν την Ρίξε μου μοτοραβασάκι κάτω από το τραπεζάκι Γράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα το επιθετό σου Πιστεύω ότι μπορεί πλέον Οι συγκεκριμένοι πολίτε να σηκώσουν αυτά τα βάρια έχοντα ήδη στην πλάτη του 7 χρόνια ύφεση. Ακούστε. Να ρωτήσετε αυτού που έφεραν τη χώρα σε αυτή την καταστροφή. Απαφού σηκώνονται πάλι τα ίδια. Ναι. Έτσι γίνεται στα γλένια. Πάντοτε με κόρπα τέτοια. Πάντοτε γιτα... με μνημόνια, υποτέλεια, εκβιασμοί. Κάτω από τα τραπεζάνια. Έτσι γίνεται στα γλίδια. Πάντοτε με κόρπα Τα μνημόνια τη λιτότητα Κάνω από τα τραπεζαγιά.